Ready didn't want what the coach actually Το είναι ο Ads Σήμερα ξέρω ότι δεν ακούς Είσαι στην <συγχαιρεσίες> <συγχαιρεσίες> <συγχαιρεσίες> <συγχαιρεσίες> Φίλες, πολύ σωστά, παρατηρεί η φίλη, δείμετε, ότι σήμερα όλα τα συστημικά των το τοκαλά, κουροφυλάδες και άλλα το με τον ε, αγρότη το ε, την στην να Ας και μετά να πάρουν στις πέτοιες Αυτό ο λικινητοποίηση ασχετά οι οποίε και στα και να πίτα, να διορθωθούν τα πάντα στην Thank <laughs> you. Βλέπουμε μια μία όλες αυτές της κατάστασης. Όλες οι της κατάστασης, η τα αέρδια, δεν είναι αυτά διότις αέρδες, που τα φεύγονται σε ένα διαφωνικό τηλεοπτικό σύμμα. Λοιπόν, και η χειραγόνηση και το επίπεδο και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι... Το θα I <laughs> believe multim��날 το Αγ que no tiene ni explicable, que no tiene ni explicable, Thank okay. you. That's Είναι κάπερα. Ποιος είναι ο σκοπός, λοιπόν, πως το στόλος αναπτύσσεται στο είναι, κάτι κρύβεται πίσω από τα έφταση, έτσι, και διάφορα άλλα. Η κόλμα είναι αυτό, τώρα. Διόντυξε, να, αναχυπτήσουν, να αναχυπτήσουν. από τα πρόβλημα. Μετά μία στο to stupid <laughs> o que me llenó para lo και πιάτα στα μονάχα Και όμω, γιατί δεν μπορεί να του άλλου από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή ή από στην Ισπανία, που η γεωγραφική θέση I'm <laughs> Thank <laughs> you. Thank sure. missing <laughs> my That's yeah. you. <laughs> Jesus.